30.000 αυτοκίνητα μπαμπάνα σήμερα στο... 30.000 αυτοκίνητα μπαμπάνα σήμερα στο... Ο παμπάς μου, δεν μου πήρε το πειράτικο καράβι. Ούτε μ' άφησε να πάω σε ναυλία. Θα ήταν, λέει, επικίνδυνο. Γι' αυτό μου πήρε αυτοκίνητο. 18. 19. 20, 21, 22, 23 και μια κοπέλα κοιτάξει μένα στο πάρτι που με πήγε ο 20 στον Πύρεα μου δώσε τηλέφωνό της θυστερά του σορουχό της και κοιμηθήκαμε μαζί Άρα. την επόμενη μέρα του σπιτιού ήταν λέει. Μια